Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. ΡΕΛΕΦΕΜ. Ναι. Έχει γίνει σπονάς, ξέρεις κάτω στον κέντρο, το ξέρεις έτσι. Για πες, τι έχει γίνει. Έχει πέσει πιστολή, πλαγώσανε μπάτση. Ναι. Έχουνε τσιμπήσει, λένε, το ματιό και τον πάνε στο νοσοκομείο. Α, ah, πάλι καλά που ήταν ο μαζότητε. Εγώ νομίζω ότι βγήκανε στο κυνήγι για τουρίστε. Yeah. Πήγανε μοναστήράκι, σου λέει δεν μα κάτω δεν μα κάθονται και άρχισα να κυνηγά του τουρίστε. Τι ανάπτυξη κάτι και του πιάσαμε του φέγκι. Oh, oh, δεν ήταν αυτό, ε. Για ανάπτυξη. Καλά και άλλο πήγε στο κέντρο, της Αφήνας, θα φίλα να κάνει. Παιδί μου αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό είναι Λέλαπα. Πήγε στην καρδιά του τουρισμού και στην καρδιά του καλοκαιριού να κάνει ζηνιά στο τουρισμό. Ναι, ναι, σε το συμμετοχή. Γι' αυτό δεν κάθε ανάπτυξη. Γι' αυτό γιατί υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Άρα, να πιάσουν τον ξηρό,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 Τα είχαμε επειδή του κόβουν του μισθού, τι συντάξει, επειδή του απολύουν, επειδή κλείνουν επιχειρήσει και τώρα μούγκα. Ξέρω, δεν θέλετε τι ανεξάρτητε σπορνέ σα. Έχουμε μάθει. Πάει και η όλγα, χάσαμε τον Νικό. Να δούμε τι θα πότε, ούτε μια ούτε μια ανακοίνωση παράσταση. Τι να σα πω. Κάτι πρέπει να κάνουμε, μια συναυλία τουλάχιστον. Ε. Άντε. Κάτι να τραγουδίσει ο Γιώργο Σονταλάρα, κάτι. Έχει δίκιο. Δεν πρέπει. Ο Γιώργο Σονταλάρα ή όλο για κεφαλογιάνη, κάτι να γίνει. Κάτι δεν πρέπει να κάνετε κάτι. Άντε ξεσυγώστε λίγο τον κόσμο. Από περιμένουμε κι εμεί. Αποστόλη μου. Έλα. Δεν μπορώ τόσα χτυπήματα. Στην μία ο με την τρέμη. Σήμερα φεύγει τρέμει, δεν βγάζω καλοκαίρι φέτο. Ότι δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Έ. Δηλαδή, ευτυχώ που φέρνει αυτού του πολλού τουρίστε του Σαμαρά και η ανάπτυξή του και όλοι για κεφαλογιάννη και έχουμε να χαζεύουμε κάτι να περνάει η ώρα μα. Σήμερα που βγήκα στην αγορά. Στα είναι σαν να μετράμε προβατάκια όλα ίδια. Ε.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 Μίλησε έτσι για τον πατριώτη μου, εντάξει. Α, κατάλαβα τι είσαι και εσύ. Ε? Έλα, για. Ξέρει καλή γεωγραφία, ρε Καραγκεζάκο. Για yeah, πε. Λοιπόν, δεν λένε ότι θα πουλήσουν την παραλία από τον πειραία μέχρι το Σούνιο. Και εμεί δεν θα κάνουμε μπάνιο. Γιατί πού έκανε μπάνιο. υπάρχει απέναντι από το Σούνιο για το λαό. Το Λογκάιλαντ. Η Μακρόνιζο, η Μακρόνιζο. Αυτό λέω και εγώ. Να σου πω κάτι, εχθέ Μια χαρά παραλίε έχει η Μακρόνιζο. Εκεί είναι δημόσια, δεν τι έχουν ιδιτικοποιήσει Ή θα πληρώνει ή θα πηγαίνεις απέναντι Εσύ διαλέγεις φίλε, αυτή ναι, είναι η Ελλάδα της Ή θα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά Να πας στην παραλία και να σου δώσουν χώρο για μια πετσέτα προσώπου να ξαπλώσεις Ή τράβω μόνο σου, μακρόνι σου, απέναντι Έλα, μόλι πετούγια, που είσαι; να βούμε κατσικοπόδα, ρε. Και... Είστε εδώ πάνω και μας έπνιξες άμες στο νερό. Τι πράγμα είστε εσείς, ρε. Άσε με τώρα, άσε με τώρα. Έχετε, εσείς έχετε εκεί τις βροχές, σα σου δεν ξέρω τι θα κάνατε. Και εδώ στην Αθήνα γίνεται έργο. Γίνεται έργο της κυβέρνησης. Το έργο του Βασίλη του Κικίλια. Πιάσανε το μαγιότι, παιδί μου. Τι έκανε αυτό. Το μαγιότι το πιάσανε. Άντε, μόνο ναι, του. Το πιάσανε. Ε, μόνο του πιάσανε. Με κάμια 35 σφαίρε πάνω του. Άντε. Λε. Ε, ενώ όχι στην τσέπη του, στο σώμα του. Όταν λέμε ότι δουλεύει το κράτο, δεν έχει μαγείε. Ε, πώς δεν δουλεύει το μαγείε. Βέβαια, ποιο ξέρει πώ θα έγινε τώρα και τυχαία πέσαν πάνω του. Ούτε και χιλιάδε δεν έχει καταλάβει. Και κάνουν ότι είχαν και σχέδιο. Τέλο πάντων. Γεια σου ρε φίλε από την Ήπειρο Περό Γεια σου φίλη Πυρότη Δεν με βγάζεις στη Θεσσαλονίκη που σου είπα κάποια πράγματα Αλλά πες αυτά τα λαμμόγια Το μαζότε δεν το πιάσανε Αυτά τα μ***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 Έλα Μωρή Λουλού, Έλα. εκπλάγικα. Και εσύ? Πιάσαν το μαζιό τι? Ναι. Εμεί οι ψαγμένοι ελληνοφρενεί, το τυρί το είδαμε. Η φάκα που είναι, φιλε. Θα πάμε μαζιό τι στη μάπα τώρα, άλλη την εβδομάδα, δύο εβδομάδε, τρει. Α, ναι, καλά, έχει να ψηφιστεί πολύ πράγμα. Α, μπράβο. Αυτό εννοούσε. Ναι, εντάξει τώρα. Μα τι, δεν το πιάσουμε την πρωτή. Ναι, καλά. Αυτά είναι τα αυτονόητα, δεν τα συζητάμε τώρα. Έτσι, έτσι. Ότι μέσα στο καλοκαίρι ζεσθενόντουσαν οι άλλοι τη δία και λένε έτσι, τι, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, να κάνουμε κάτι να κινητοποιηθούμε. Ο Λιλούκο τώρα θα, θα πάρει βραβείο, και αυτό όπω ο μισέλο ο βραβευμένο. Ποιο ο κυκλιασμό. Ναι, ρε φιλε. Πρέπει να πάρει κάτι. Ε... Μια χρυσή μπάλα, κάτι. Ή ένα χρυσό μυαλό θα ήταν καλύτερο. <laughs> Αλλά μην μα τώρα, αν τη βγάλει ζωντανό ο μα δεν έχουμε φόβο άλλων. Θα ξαναντικουπανήσει όπω λέει ο θυμιό. Όχι, ρε την ακουπανήσει, τώρα έχουμε φυλακέ τύπου Γ. Παίρνουμε χαμπάρι. Όπω όταν λε τύπου Γ, τι εννοεί, την κυριολεξία ή το γάμα. Τύπου Γ που μπαίνει μέσα και δεν ξαναβγαίνει. <laughs> <laughs> Αυτέ είναι τύπου Γάμα. <laughs> Θέλω να σου πω όλα, Αρμάνδο. <laughs> είδα το βίντεο κλειπ. Το βίντεο αλλά είδα τη χορογραφία που έκανε στο πρώτο, τελευταίο, νομίζω, επεισόδιο. Ναι. ήσουν, μου άρεσε. Ποια χορογραφία λε, Από τον Ντίκλεμπόφσκι. Ναι, το, ναι, μπράβο. Στο bowling είναι άριστο. Και στο bowling. Έπαιζα μικρό η Καργαλιανή. Μπράβο, μπράβο. ήσουν, δεν μπορώ να πω. Ήμουνα πολύ, καλός. πολύ καλός δεν ήσουν, ήσουν καλό. Πολύ λοιπόν... καλό Όχι. Ε, δεν είσαι δασκαλοχωρού τότε, τι να σε κάνω. Καμία σχέση. Έχω ύψο πολύ ή είμαι πολύ λεπτή. Δεν είπα για το αν είσαι χοντρή. Είπα αν είσαι κοντοστούμπα με μικρό Απάντησέ μου σε αυτά άμα θε να πει κάτι. Το ύψο μου το απάντησε. Το άλλο. Σε μου απαντήσω ρε μαλάκια. Μπα εμένα μωρί Ναι, μωρή. Θα σε ξεμαλιάσω, τσόκαρο. Από πού με παίρνει. Δεν φοβάμαι, από Βρυξέλλε σε πέρα. Γι' αυτό εκ του ασφαλού, Θέλει να με να χορεύω. Θέλω, ναι, άμα θέλω να χορεύω. Να χορεύω. να Θέλω να χορεύω Οι stories Θέλω να χορεύω Σε καλή Τρικοσκαλή νίκα Είναι κακλή και αμού δεν θέλει φιασίδια Φίση καλόνι Φίση καλόνι Φίση καλό φύση καλόνι Καλά, καλά Να σου πω Έλα Έχετε βγάλει στην εκπομπή σας Ελιά, ο φερετζές του μπλιστή Ναι Ναι Θα σου πω και θα ξέρω θα ξεκαρδιστεί Θα λέει μια βάση Τι Αυτό που λένε νεοφιλελευθερισμ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 Να κλείσετε τι τη κολο τηλεοράσει σα, να σταματήσετε να βλέπετε παιχνιδάκια τύπου Χούντα, όπω συνέβαινε και στη Χούντα παλαιότερα με το ποδόσφαιρο, αυτό ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Και να σηκωθείτε να βγείτε έξω. Ωραία Φίλου. γλώσσα για Βρυξέλλες μπράβο. Α, Σε στείλαμε στήλω... στην Ευρώπη και έγινε πρι... η χειρότερη πασαλιμανιώτησα. Λοιπόν, και εδώ τελευταίο. Η μόνη λύση είναι στην αριστερά. Δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ νομίζω στο <Καλή> γαρντζι. Τώρα εσύ έρμα όταν <Καλή> <τρέπεις> και μου λε πάλι αριστερά και εκεί αριστερά. <Καλή> Α, παρατήστε μα.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 στα μάτια μας το όρο ηλικία. επειδή έχει τραβηχτεί 20 χρόνια νεότερη. Είναι μόνο 69 χρόνια. Είναι περασμένο το όρο ηλικίας. Και η άλλη είναι να πάει μαζί με το σάβρο Ήρθε η ώρα να πάει μαζί με το σάβρο Αυτό θα ήταν ιδανικό. Και τώρα ποιος θα αναλάβει. Το μαράκι, η Σαράφογλη, η Δευτεράτζα. Oh. Έχει και το τέτοιο. Έχει και το στραβελάκι. Ναι, ναι. Μεγάλη επένδυση στο στραβελάκης. Είναι απορία, άξιο ρε παιδί μου, πώ μπορούμε αυτό ο λαό εμεί να ανεχόμαστε αυτό το τσούρμο των αλυταράδων να μα κυβερνάει. Έτσι. Και ξέρω ότι το να, τον, να, να χαρακτηρίζουμε κάποιο άτομο από αυτού, α πούμε, σαν σα φεδρά, νομίζω ότι ελαφρύνει κατά πολύ την κατάσταση και δεν μα βοηθάει. Δηλαδή τώρα να αντιμετωπίσουμε ελαφρότητα, α πούμε, άτομα σαν τη Μισέλη, τη Βούλεψη, ή το Τζουριάδη, το Βορύδη, α πούμε, ή το Γιακουμάτο, ή τον το, το, το, το Ταμίλο, ή, ή το Λοβέρδο, α πούμε. Τώρα ο Λοβέρδο είναι υπουργό. Είναι άνθρωπο, που καθηγητή πανεπιστημίου που έχει αναλάβει υπουργό παιδεία, αν κάνω <Το> και είπε σήμερα ότι ε, υπάρχει περίπτωση η Ελιά Πασόκ, κόμμα Πασόκ, αςούμε, να πάρει ποσοστό σε εκλογέ μεγαλύτερο από διψήφιο. Γιατί πιστεύουμε ότι η Ελιά Δημοκρατική Παράταξη των Πασόκ στι επόμενε εκλογέ μπορεί να είναι πάνω από διψήφιο. Αυτό ο άνθρωπος θα μάθει γράμματα ότι υποτίθεται και στο μέλλον των παιδιών μα. Ξέρετε τι σημαίνει σε νόμιμε εκλογέ με νούμερο μεγαλύτερο από διψήφιο. Τι θα πέφτει, 100% θα πάρει. Γιατί αυτό σημαίνει μεγαλύτερο από διψήφιο. Τέλο νομίζουμε μη του αντιμετωπίζουμε με ελαφρότητα. Είναι αλυταράδε. Οι άνθρωποι θέλουν κυνήγια γιατί πραγματικά όχι μόνο το ρεύμα και τον αέρα και το νερό έτσι αλλά πραγματικά ρουφάνε το οξυγόνο των παιδιών μας, Αυτή τη την λοιπόν, Θα λέμε θα βλέπουμε τις παραλίες, μάλλον μάλλον μόνο από τον Google Earth και από τίποτα άλλο. Θέλω να πω σε ένα και στο άλλο το παιδί του φήμιου ότι είναι η τρίτη χρονιά που σας ακούω στο ραδιόφωνο. Μπα. Ναι. Mm. Τόσα χρόνια. Τρεις χρονιές μόνο μας ακούς. Τέλος πάνω. Για πες. Ναι. Φυσικά εννοείται ότι δεν έχω σε τα επει και καλύτερη. Ναι, Μωρή, και εσύ. Τι θε, Τόμπε. ήξερα ότι είναι εύκολο στι Θεσσαλονικέ τόσο. Έλα, πια. Όχι να μα παρακαλάνε κιόλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε, για όσα λέτε και κυρίω για το γεγονό ότι δεν είστε αντικειμενικοί. Εμεί δεν είμαστε αντικειμενικοί. Ναι. Εμεί δεν είμαστε αντικειμενικοί, ναι. Το έχετε παραδεχθεί δημοσίω και πολύ καλά κάνετε γιατί σε όλο αυτό που ζούμε ο καθένα διαλέγει την πλευρά που είναι. Ωραία. Oh, which on, Boy, which Ναι, ναι, αυτό ακριβώ. Πρόσεξε το. Λαύριο, αύριο δηλαδή. Θέλω να, να αναφερθεί στο, στο θέμα του Λαβρίου. Ναι ότι το Λαύριο ιστορικά συνδέεται με ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο το, το σκάνδαλο του Αντρέας Συγκρού, αυτός ο μεγάλος ευεργέτης που έχουμε και λεωφόρο στο όνομά του ναι, ναι. αυτός ήταν ένα τραπεζίτης ο οποίος την εποχή γύρω στα 1860 -κάτι με 1870 είχε αγοράσει τα ορυχεία του Λαβρίου, τα μετοχοποίησε και πριν καν ξεκινήσουν να, να βγάζουν ας πούμε, να κάνουν εξορρήξεις είχε διασπήρητη φήμη μέσω των δημοσιογράφων ότι θα βγάλω Χρυσό. Οι άνθρωποι τότε πουλήσαν τις περιοσίες τους, οι Αθηναίοι, πήγαν, τρέξαν, αγωνάσανε αγοράσαν, μετοχές και τελικά βγάλανε κάρβουνο. Δεν είχε χρυσό. Εξού και η φράση «άνθρακες ο Θησαυρό. Από κει έχει, έχει μείνει. Τέλεια, μας έφτιαξε ο συγκρός. Ακριβώς. Mm. Και γι' αυτό μετά έκανε... Παχ, πήρε και το παρκάκι, το άλσος, πήρε και το δρόμο, σ' Έτσι. <laughs> Να' καλά. Έλα. Τι μου κάνεις αγόρις Έλα ρε παιδί μου τι κάνεις Καλά εσύ Καλά και εγώ χαιρετισμούς στέλνω Ναι Έλα Τι κάνεις από όλοι λέω Τα πάμε λέω καλά Πάντα καλά να... Μπράβο ωραία παρακάτω Να είσαι πάντα καλά και να μείνεις όπως είσαι Να μείνω όπως ήμουνα τότε που με είχες αγαπήσει Μείνω όπως ήσουν τότε που σε είχα αγαπήσει Μείνω όπως ήσουν Ναι, θα αγαπάμε όλοι Και την Ελληνοφρένια πότε θα ξαναρχίσει Ελληνοφρένια αυτό που ακούς. Τι νόμιζες Όχι, στην τηλεόραση Α, το άλλο Ναι Τον Οκτώβρη, πότε ο Θεός Τόσα αργά Την ίδια ώρα, όχι αργά, την ίδια ώρα Ναι, λόγω Οκτώβρη Α, οκτώ, ε, τι να κάνουμε Α, καλά, εντάξει Εδώ καλέ δεν έχουμε βουλή, καλά, καλά Χωρίς βουλή να, ανοίξουμε εμείς, να κάνουμε τι. Χωρίς Βουλή, χωρίς Θεό. Χωρίς Βουλή, χωρίς Θεό. Σαν βασιλιάς αρχαιοδράμα. Έχεις δίκιο. Θα πω τη λέξη και το γράμμα. Θα πω τη λέξη και το γράμμα. Μπροστά στην πίλη θα σταθώ. Αγόρι μου να μείνει έτσι όπως είσαι. Μην αλλάξεις. Είσαι καλός άνθρωπος. Και σε αγαπάμε όλοι.